Ανοίξω το εγγραφό γκριό μου. Είμαστε λίγοι απόψε. Η πιο πολύ είναι στα Ιωαννικόλα. <laughs> ναι, ναι, ναι, ξέρω. Επειδή ήμουν ήμου στα Ιωαννικόλα και νόμιζα ότι δεν θα γίνει ομιλία αρκετή. Ενώ είχα σκοπό να επιστρέψω, θα είμαι ένα ναι Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε στην, στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχον 26. Λέει, λοιπόν, εδώ ο Απόσφαλος Ιάκωβος. Δεν είναι τίποτε. Είναι τα έργα μας αυτά. «Η της δοκή είναι ελλημή, μη χαλιναγωγών γλώσσα αυτού, αλλαπατών καρδίαν αυτού, τούτου μάται ως η θρησκεία". Νομίζω ότι είναι στη μοναδική περίπτωση όπου η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στον όρο θρισκία και ονομάζει τον τον ευλαβή άνθρωπο τον, τον πιστό άνθρωπο θρήσκο και ίσως να έχετε ακούσει και από μένα σε άλλες ομιλίες για, το, για την διαφορά της θρισκίας από την εκκλησία ότι άλλο θρησκεία και άλλο εκκλησία βέβαια εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος λέγοντας Σρίσκο και «θρησκεία» εννοεί την Εκκλησία. Ε, εμείς όμως σήμερα λέγοντας «θρησκεία» εννοούμε γενικά, γενικά τα, αυτό που ο άνθρωπος ε, κάνει προκειμένου να ικανοποιήσει τις θρησκευτικές του ανάγκες και τις θρησκευτικές του αναζητήσεις ενώ ε, η Εκκλησία είναι η συναγωγή όλων των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουμε στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και έχει πολλά διαφορετικά πράγματα το ένα από το άλλο εδώ λοιπόν σε αυτή την αναφορά το Αποστόλιο Ιακώβου θρήσκος και θρησκεία είναι ο άνθρωπος ο ευλαβής και θρησκεία εννοεί την Εκκλησία εάν κάποιος λοιπόν νομίζει λέγει ο Απόστολος ότι είναι θρήσκος, δηλαδή είναι ευλαβής άνθρωπος, ότι αγωνίζεται κατά Θεό, ο οποίος όμως δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά εξαπατά τον εαυτόν του, σε αυτόν τον άνθρωπο η θρησκεία, το να κάνει ας πούμε τα θρησκευτικά του καθήκοντα και τα θρησκευτικά του έργα, είναι μάτια, δεν του προσφέρουν τίποτα. Ε, νομίζω ότι είναι ένας πολύ σκληρός λόγος του Αποστόλου ο οποίος όμως δυστυχώς είναι πραγματικό της. είναι μια πραγματικότηση η οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και προηγουμένως ο Απόστολος ε, μιλούσε για του ανθρώπους οι οποίοι ε, μιλούν α πούμε να το σκεφτούν λέγοντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι γρήγορος στο να ακούσει και αργός στο να μιλήσει. Εδώ λοιπόν λέγει ότι όποιος νομίζει ότι είναι ευλαβής αλλά δεν χαλιναγωγεί την γλώσσα του αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάτιος, δεν του προσφέρει τίποτα. Δεν έχει αποτέλεσμα στον εαυτό του. Αυτό είναι μια διαπίστωση δυστυχώ για όλους μας και πολλές φορές Είμαστε όλοι, δυστυχώς, εκτεθειμένοι και τραυματισμένοι από αυτό το πράγμα. Ε, ή τις λέγει ο Απόστολος, «Όποιος εν λόγο ου ού φταίει, ούτως τέλειος αν είναι». Όποιος φταίει με τον λόγο, α, δηλαδή τα λόγια του είναι σωστά και δεν τον ε, εκθέτουν, δεν τον κάνουν να, να κάνουν λάθη, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Βέβαια ποιο είναι από εμά κανένας. Δυστυχώς, είμαστε άτελής άνθρωποι. Η σφραγίδα της ατέλειας είναι σε όλους μας ε, μπροστά μας. Η ατέλεια μας, η ανθρώπινη μας μικρότητα και η ανθρώπινη μας ατέλεια σφραγίζει όλα τα έργα μας. Τι, τι με τώρα, έτσι. Τι μπορεί να κάνει κανεί. Εάν... Καθημερινά βλέπουμε ότι θέομαι, ότι δεν μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας. Τι κάνουμε ή μάλλον τι κάνουμε προκειμένου να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας, αφού αυτή η γλώσσα παιδεύει όλους μας. Μπορεί όλη μέρα να προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι, κάποια στιγμή έρχεται κάποια περίσταση κάποια φορμή, κάποιο λόγος, κάποια συνομιλία με άλλους ανθρώπους και αρχίζουμε να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, η γλώσσα αυτού της, η καημένη, δεν φταίει. Η γλώσσα τη φταίει. Είναι ένα όργανο, ένα μέλος του σώματός μας. Με τη γλώσσα λέγει κάπου η γραφή «Ημνής των Θεών και Δοξολογής των Θεών» και με τη γλώσσα καταργέσαι και Λέει σχίλια δυο άσχημα πράγματα. Δεν φταίει η γλώσσα. Φταίει αυτός ο οποίος κατευθύνει τη γλώσσα. Ο ηγεμόνας νους. Αυτός ο νους είναι ο οποίος θα δώσει στη γλώσσα την εντολή τι θα πει. Εάν ο νους της δώσει τροφήν καλή, η γλώσσα θα λέει λόγια καλά. Εάν ο νους της δώσει τροφήν κακή, η γλώσσα θα λέει πολλά. Άρα το πρόβλημα της γλώσσας μας βασικά δεν είναι πρόβλημα της γλώσσας, αλλά είναι πρόβλημα του νου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύλογος, μιλά συνέχεια και ε, δεν σιωπά, ας πούμε, και δεν έχει κάτι καλύτερο, πρώτα απ' όλα φανερώνει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν έχει πνευματική εργασία. Έτσι. Δηλαδή ο νους του είναι φλιαρος ούτως ο νους του. Δεν έχει πνευματική εργασία να, να ασχοληθεί το μυαλόν του. Αλλά αφού το μυαλό είναι αργό και έχει μέσα μου με φλιαρίες, συνέχεια θα μιλά. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούσαν και θεωρούν ως ε, βασικό, βασική εργασία του ανθρώπου στην πνευματική ζωή τη σιωπή. Να προσέξει τι λέγει, να προσέξει τα λόγια του. Βέβαια, είμαστε μέσα στον κόσμο εμείς. Ίσως, αν είμαστε στην έρημο, ας πούμε να μπορούσαμε να σιωπούσαμε όλη μέρα. Αλλά είμαστε μέσα στον κόσμο. Όμως, να σας πω κάτι από την πύραν την δική μου. Και στην έρημο να είναι ο άνθρωπος και να σιωπά όλη μέρα δεν είναι αρκετό. Πρέπει ο του να μάθει να σιωπά. Γιατί είδαμε ανθρώπους πολλές φορές που είναι σιωπηλοί, δεν λένε λόγια πολλά, είναι σιωπηλοί, δεν μιλούν και νομίζει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σιωπηλός, αλλά το μυαλό του συνέχεια μιλά, το μυαλό του συνέχεια παράγει, α πούμε ε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, εκφωνεί λόγους, ξέρω εγώ κατακεραυνώνει τους άλλους, κάνει κηρύγματα μόνος του, ό,τι θέλει. κάνει, μιλάει συνέχεια το μυαλό του εξωτερικά μπορεί να μην τα λέει αλλά από μέσα λέει πολλά το μυαλό μας ο νους μας, δεν οι πατέρες είναι ένα πράγμα ακίνητο. δεν μπορεί να σταματήσει δεν σταματά το μυαλό του ανθρώπου είναι όπως το μήλο που συνέχεια δουλεύει. δουλεύει αφού δουλεύει λοιπόν που δουλεύει τι πρέπει να κάνουμε να σταματήσουμε δεν μπορούμε ούτε και πρέπει ίσως τι του κάνουμε βάζουμε καλών υλικών μέσα στον μήλον αυτό, ρίχνω με, ξέρω, καλό σιτάρι να το αλέσει, να βγάλει καλόν αλεύρι. Αν του ρίξεις πράγματα άσχημα, ακάθαρτα, θα τα βγάλει τα ακάθαρτα πράγματα. Ό,τι βάλεις μέσα, στο, μέσα στη χωάνιν αυτή, αυτό το υλικό θα βγάλει. Πρόσεξε το φύγω λίγο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δοθεί στο νου πνευματική εργασία. Δηλαδή, ε, το μυαλό μας να έχει απασχόληση πνευματική. Ή, εάν δεν μπορεί, εάν δεν μπορεί να έχει μια πνευματική απασχόληση, ε, ξέρω εγώ αν δεν μπορεί να λέει την προσευχήνει κτλ που ίσως κάνουν άλλοι άνθρωποι ασκητές κτλ, τουλάχιστον να έχει καλές έννοιες, αγαθές έννοιες μέσα του. Η μελέτη το να διαβάζουμε, ή το να ακούμε λόγους πνευματικούς ή να ε, ευρισκόμαστε σε πνευματικές σε συντροφιές ή να βλέπουμε πράγματα ωφέλιμα, όλα αυτά είναι καλό υλικό που μπαίνει μέσα στο νου μας και στη συνέχεια ο άνθρωπος εξάγει από τον νου του υλικών καλών, ε, διότι μέσα στο μυαλό του έχει καλές έννοιες. Κάποιο που διαβάζει, α πούμε, ε, του βιούς των Αγίων, βιβλία πνευματικά, βιβλία καλά, ακούει λόγα, λόγια καλά, ακούει τον Λόγο του Θεού κτλ. Τότε το μυαλό του, το οποίο εργάζεται που εργάζεται, θα παράγει μέσα του και θα αναπαράγει όλα αυτά τα καλά που άκουσε. Εάν ο άνθρωπος αντίθετα, ε, ακούει άσχημα πράγματα βλέπει άσχημα πράγματα ε, διαβάζει ή ξέρω εγώ μιλά και λέει άσχημα πράγματα τότε το μυαλό όλη αυτή την κακή νύλη θα την δώσει στη γλώσσα και θα βγει ας πούμε όλος εκείνος, όχι, ετός, των κατακρίσεων των ο, ο, χίλιο πραγμάτων τα οποία βγαίνουν κάθε φορά από μέσα μα. δηλαδή η γλώσσα απλώς είναι όπως να πούμε, ξέρω εγώ, η βρύση, Ανοίγει ανοίγεις βρύση και βγάζεις το νερό. Αν έχει καλό νερό μέσα στην πήγη θα βγάλει καλό νερό. Αν έχει θολό νερό και το νερό θα βγάλει άρρωστο. Δεν φταίει η κάνουλα, δεύτερη φταίει η βρύση. Είναι από μέσα μας που βγαίνουν, το περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα, λέει ο Χριστό ότι έχει η καρδιά σου, αυτό θα πήγαινε το στόμα σου, εάν λοιπόν μες καρδιά σου έχεις αγαθές έννοιες και καλούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους και καλλιεργεί την αγάπη και την συμπάθεια και την συμπόνια και την κατανόηση και την επίκεια τότε όταν θα ανοίξει το στόμα σου ο λόγος σου θα είναι γεμάτος αγάπη και συμπόνια και κατανόηση και επίκεια. Εάν αντίθετα μέσα την καρδιά σου καλλιεργεί μίσος, κακίες, φθόνους ταραχές, σύγχυση, ανακαταστασία ξέρω εγώ, σχρότητα, ανανηθικότητα, όλα αυτά τότε μόλις ανοίξει το στόμα σου θα βγάλεις από αυτά που έχει τη Άρα, ο αγώνας της γλώσσας είναι βαθύτερος, είναι αγώνας εσωτερικός. Μέσα μας πρέπει να βάλουμε αγαθών υλικών για να μπορεί να βγάλει και εξωτερικά όλα αυτά που έχει μέσα του άνθρωπος. Σε αυτόν όπως είπα, οφειλούν πάρα πολύ οι η, η καλοί λογισμοί των καλών υλικών, η μελέτη, η προσευχή, η ανάγνωση του λόγου του Θεού, η ακρόαση του λόγου του Θεού, η παραμονή μας ει των στη στην προσευχή, ε, οι άνθρωποι που ακούμε και συναναστρεφόμαστε και βλέπουμε, να είναι άνθρωποι οι οποίοι μα βοηθούν ας πούμε, σε, σε αυτήν την ε, καλή ας πούμε, σχέση. Βλέπει κανεί, παραδείγματο χάρη, αν κάποιο εργάζεται σε έναν τόπο που συνέχεια οι άνθρωποι βλαστιμούν και λένε άσχημα λόγια, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, κάποια στιγμή μέσα του θα του έρχεται να λέει τα ίδια. Ε, γιατί ακούει συνέχεια συνέχεια αυτά τα πράγματα και εξοικειώνεται. γεμίζει μέσα του ξερογονούς του η αποθήκη του νου του με αυτά τα πράγματα και μπορεί εξωτερικά να μην τα λέει, αλλά μέσα του κυκλοφορούν. Εντάξει, κυκλοφορούν λογισμοί. Αλλά όμω κυκλοφορούν, βέβαια, Είπαμε τους λογισμούς να μην του λαμβάνουμε την υπόψη, ούτε να μας τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν. Ενώ αντίθετα, αν κάποιο ζει σε ένα περιβάλλον που είναι οι άνθρωποι πάντοτε έτσι ήσυχοι και προσεκτικοί και μαλακοί και άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν περιεχόμενο πνευματικό, σιγά σιγά βοηθιέται ο άνθρωπος αυτός και μαθαίνει και εκείνο να εκφράζεται και να συμπεριφέρεται και να μιλά με έναν τρόπο ο οποίος οφελεί και τον ίδιον, οφελεί και τους άλλους. Ε, η συμπρακτική μορφή είναι επίσης είναι σημαντικό να προσέξει κανείς τη φλιαρία. Λέει η γραφή ότι εκ της πολυλογίας ούκ εκφέξεται η αμαρτία. Από την πολυλογία δεν θα φύγει η αμαρτία. Αν μιλάς συνέχεια και μόλις σου δίνει μια ευκαιρία πετάσεις μέσα στη μέση πούμε, και αρχίζεις και μιλάς ακατάσχετα δεν θα γλιτώσεις. Κάποια στιγμή θα την πατήσεις θα σου φύγει, ας πούμε, η κουβέντα και θα αρχίσει να μιλάς ακατάσχετα Και να λες και να κατακρίνεις και να κατηγοράσεις, ξέρω εγώ. Ε, ένα πρακτικό μέσο είναι να βάλεις ένα χαλινό στη γλώσσα σου. Ξέρετε το, το χαλινό, έτσι. Εμείς που ασχοληθήκαμε με ζώα και με άλογα και με μουλάρια της Ταγιονέρος ξέρουμε τι σημαίνει το χαλινάρι. Το ζώο, το άτακτο το οποίο δεν το θα με τίποτα και δεν ακούει, ας πούμε, τι του λέεις η μόνη είναι θα το βάλεις και το σύνδερο μέσα στο στόμα, το τραβήσει, να πονέσει, α πούμε, για να μπορέσει να καταλάβει Επειδή δεν λέει αυτό το, το ρήμα εδώ ο Απόστολος να χαλιναγωγούμε τη γλώσσα μας δηλαδή, ναι, θέλει βία ο άνθρωπος, θέλει πολύ βία να μπορέσει να κρατήσει τον εαυτό του γιατί ο λόγος είναι εύφυλος από μέσα μας, έτσι ε, έχουμε έφυλλο τον λόγο και είμαστε λογικά όντα και ο λόγο είναι έφυλλο. Και θέλουμε να πούμε κι εμεί και θέλουμε να απαντήσουμε και θέλουμε να ξέρω, να κάνουμε χίλια δυο πράγματα. Όμω ε, βάζουμε μόνιμα μα ένα φρένο και λέμε στο Δεν θα μιλήσει, δεν θα απαντήσει, δεν θα συμπεριφερθεί το ίδιο. Είναι αγώνα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και μεγάλο αγώνα. Κάπου λέει μέσω γεροντικό ότι. Κάποτε ένας ε, μοναχός, δεν ξέρω, επισκέπτη, επισκέπτης ε, Ήβρισε κάποιον γέροντα, του είπε να βαρύ λόγο Βαρύ λόγο, λέγει μάλλον, όχι βρισία, βαρύ λόγο Και ο γέροντας ε, προσπάθησε να μην του απαντήσει στο βαρύ λόγο αυτό Και ε, ε, μετά από λίγο, λέει, ε, γέμισε το στόμα του αίμα και έφτυσε αίμα Και του λέει ο τι έπαθε. Γιατί πτύεις το αίμα, γιατί πτύνεις το αίμα, λέει είναι ο λόγος του αδελφού. μου προηγουμένως και τόσο πίεσα τον εαυτό μου να μην μιλήσει, ώστε πραγματικά ε, έγινε ο λόγος αυτού σαν αίμα μέσα στο στόμα μου και το έκτισα και τρόποντινά αναπαύτηκα από την βία που έβαλε στον εαυτό του. Εγώ νόμιζα ότι αυτό το πράγμα είναι, ξέρω, κάτι του υπερφυσικών ή μια εξαίρεση που έγινε σε έναν άνθρωπο, σε αυτόν τον άσχητη, είτε λόγω της μεγάλης πνευματικής κατάστασης που είχε είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αλλά το άκουσα μια φορά και από κάποιον άλλον άνθρωπο, λαϊκόν ο οποίος ε, πήγε ένας απλός στρατιώτης ας πούμε σε αυτό στρατιωτικό που ήταν δικητής, αλλά ευλαβής άνθρωπος και του μίλησε πολύ βαριά. Ε, ξέρετε ότι ε, άμα είσαι και πιο μεγάλο στην ηλικία άμα είσαι και στρατιωτικό. που Ξέρω εγώ μπορεί να, να τον βάλεις και φυλακή, να τον τιμωρήσεις ή ξέρω εγώ όμως τίποτα. Ε, χρειάστηκε πολλής αγώνας μέσα του για να μην ανταποδώσει, με πούμε, τρόπον ταινά, αυτήν την, την κακή ενέργεια, την επίθεση που του έκανε ο νεαρός εκείνος. Και χωρίς να ξέρει αυτό το οποίο περιγράφει το γεροντικό, μου λέει, Γέροντα, επί, πίεσα το εαυτό μου. Να μην ανταποδώσω αυτήν την, την κακία, αν πολύ ε, σανθηκα πιεσμένο και καταπίεσα τον εαυτό μου να μην ανοίξω το στόμα μου να τον τιμωρήσω ή να τον κάπω, να, να τον εξαφανίσω, α πούμε να τον εκδικηθώ. Που πραγματικά σε κάποια στιγμή γέμμα το στόμα μου αίμα. Και έφτιαξα το μαντελάκι μου και γέμισα το μαντελάκι μου αίμα. Και λέω, μπορεί να είναι κάτι που να είναι παρόμοιο τέλο πάντων για να φανεί ότι πράγματι είναι αγώνας δεν είναι εύκολο πράγμα να, να κλείσεις το στόμα σου γιατί ε, όταν, όταν έχεις και το δίκιο μαζί σου έτσι, και σε πνίγει που λέμε το δίκαιο σου και έρχεται ο άλλος μια αναφθάδια και ανοίγει το στόμα του και μιλάει με τρόπο να και εσύ δεν θέλεις να το απαντήσεις γιατί για τον άνθρωπο του βήντα λόγο, γιατί δεν το επιτρέπει η σου, γιατί δεν το επιτρέπει, δεν θέλεις να, να συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο. Τότε πραγματικά έχει πολύ μεγάλη πιεση ο άνθρωπος μέσα του. Ε, πάρα πολύ μεγάλη πιεση. Όμως, αυτός είναι και ο τρόπος που της κατευθείαν αντίστασης. Εάν μάθεις με αυτόν τον τρόπο να πολεμήσει την, την, την δύναμη του, του λόγου του, του εσωτερικού, ο οποίος Κυρίζεται με θυμό και με, ξέρω εγώ, με εκδίκηση και με το δικαίωμα ότι έχω δίκαιο να σπούμε και μπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω μπορώ να τον κάνω να μην ξέρει πού να πάει αλλά πιέζω τον εαυτό μου να μην μιλήσει αυτό είναι ο πρώτος αγώνας είναι η καταμέτωπο σύγκρουση, η οποία είναι πραγματικά σωτήρια εάν ο άνθρωπος το καταφέρει αυτό ένα-δυο φορές και μάθει αυτή την τέχνη τότε ε, κόβει αυτή τη δύναμη του θυμού, αυτήν τη δύναμη του Λόγου ο οποίος είναι σαν το χίμαρο μέσα μας προκειμένου να πάει να πνίξει τον άλλον άνθρωπο. Και είναι σημαντικό. Δηλαδή, πράγματι είναι, είναι μεγάλος αγώνας, αλλά είναι σημαντικός. Επίσης, ε, το να προσέχουμε τα λόγια μας, το να προσέχουμε το τι λέμε, αυτό το πράγμα μας βοηθά γενικότερα να είμαστε άνθρωποι προσοχής οι οποίοι προσέχουμε και το τι ακούμε. Έτσι, αυτός που μιλάει πολύ δεν ακούει ποτέ. Όλη μέρα μιλά. Δεν ακούει. Ο φλίαρος άνθρωπος δεν είναι μόνο ότι είναι φλίαρος και μιλά αλλά και δεν ακούει κιόλα. Δηλαδή, όταν του μιλούν οι άλλοι, δεν ακούει διότι μιλά ο του συνέχεια. Στάματα. Άρα για να μπορέσεις να ακούσεις πρέπει να σιωπήσεις. Για να ακούσεις πρέπει να Για να αποκτήσεις την προσευχή και να αποκτήσει την προσοχή, πρέπει να σιωπήσεις. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή, μεγάλη άσκηση. Ε, είναι γεννήτρια πολλών αγαθών, πολλών αρετών. Βέβαια, η σιωπή γνώση, έτσι. Ε, όχι γινόν που κάνουμε κανένα φορά εμείς που κατεβάζουμε τα μούτρα μας και δεν μιλούμε, ξέρω εγώ, γιατί ε, θέλουμε να, πούμε, να εκδικηθούμε τον άλλο. Βέβαια, δεν του μιλούμε με τα, με τα λόγια μας. Αλλά το μιλούμε με τα μούτρα μα. Που καμιά φορά είναι πολύ χειρότερο. Καλύτερα, το ακούσετε που το λένε, α πούμε. Καλύτερα βρήσε με, λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο σύζυγος ή η η συζυγος παρά να μου εμφανίζει με αυτήν την κατάσταση, α πούμε. Πε τι έχει να πει, παρά την υπόθεση, όλη να σου Μπορεί και με ένα λόγο να και με ένα βλέμμα, και με μια κίνηση, να πει όση πικρότητα έχει μέσα σου, να την βγάλει με ένα βλέμμα που θα κάνεις στο άλλο ή με τη σιωπή σου ή ξέρω εγώ με μια κίνηση, με ένα μορφασμό που θα κάνεις ή με μια κίνηση, ξέρω και το άλλο να σου μιλήσει και γυρίζεις το κεφάλι σου αλλού και δεν του δίνεις σημασία και βέβαια δεν του είπες τίποτα Δεν δηλαδή, εγώ δεν του είπα τίποτα. δεν του είπες τίποτα, αλλά του τα είπες όλα και πολύ περισσότερα ίσως από αυτά που θα του έλεγες αυτό που έκαμε. διότι αν του πείς θα του δώσει την ευκαιρία να σου πει κιόλας, οπότε θα σου πει να του πεις κάποια στιγμή να εκτονωθούν τα πράγματα. Ενώ όταν δεν του λέει και γυρίζει τα υπλάτες σου ότι κάνεις αυτά τα πράγματα, τότε ακόμα περισσότερο δυσκολεύεις και γίνονται τα πράγματα δύσκολα και άσχημα. Άρα λοιπόν, η σιωπή είναι εν γνώση, λένε οι πατέρες. δηλαδή είσαι α πούμε σύζυγος. Δεν μπορεί να μπει, ξέρει. Εγώ να κάνω σιωπή τώρα. Πάω σπίτι μου και δεν μιλώ τη γυναίκα μου. Γιατί πρέπει να έχω σιωπή. Όχι, σπίτι σου και τη γυναίκα σου πρέπει να μιλά. Αλλά να προσέχει τι λέγει. Και η σιωπή δεν είναι να μην μιλάει κανεί. Η σιωπή είναι να προσέχει τι λέει. Λέει ο Άγιο Ιωάννης τη Κλίμακο, το λόγο του περί ότι είδα άνθρωπο, λέει, γνωρίζω άνθρωπο, ο οποίο μιλά από το μέχρι τη νύχτα, και όμω. Είναι σαν αυτού που σιωπούν. Και είδα άνθρωπο που σιωπά από το πρωί ω τη νύχτα, και είναι χειρότερο από του φλίαρους. Διότι δηλαδή σιωπά μεν από το πρωί ω τη νύχτα, αλλά το μυαλό του δεν συμμαζεύεται και δεν έχει μέσα καλών υλικών. Ενώ άλλο μιλά από το πρωί μέχρι τη νύχτα, αλλά λέγει τον λόγο του Θεού, λέγει λόγια καλά, λέγει λόγια παρηγορητικά, ωφέλιμα, γεμάτα αγάπη. Οπότε, όχι μόνο δεν αλλά και ωφελείται και ωφελεί και του άλλου. Ε, δεν είναι επομένως τόσο η, η ποσότητα των λόγων όσο η ποιότητα των λόγων. Βέβαια, παντού και πάντοτε το να προσέχει ο άνθρωπος και την ποσότητα, ιδίω ο αρχάριος άνθρωπος, αυτός που τώρα μπαίνει στην πνευματική ζωή, είναι σημαντικό. Να προσέχει την, και την ποσότητα των λόγων του. Ε, λέει πάλι ένας Άγιος ότι άμα δεις νέων άνθρωπον, και μιλάμε για του μοναχούς, αλλά πούμε νέων άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά και δεν σιωπά και μιλά και όχι μόνο μιλά συνέχεια και αρέσκεται στο να μιλά, αλλά ε, ψάχνει ευκαιρία να πεταχτείνει κι αυτός μέσα στην κουβέντα. Ε, μάθε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα μέσα του. Είναι κενός, είναι κύβαλο να αλλάζω, δεν έχει πνευματική ενεργασία. Εκείνο που έχει πνευματική εργασία πράγματι, ε, ο νους του βρίσκεται σε μια εγρήγορση προσευχή και παρακολουθεί τον λόγο του. Παρακολουθεί. Και ε, αρέσκεται η σιωπή, η συνεισυχία. Και ασαπεί δύο λόγια, σαν εκείνα τα λόγια άλλα τιμένα, Όπως το ωραίο το φαγητό που έχει το κανονικό άλλα. Άμα είναι λιγότερο το άλλα και το φαΐ, είναι άνωστο, έτσι δεν τρώγεται τον άλλο το ε, Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε άρρωστοι και δεν τρώμε τα αλατισμένα. Αλλά, ε, όσο να είναι το καλό να χρειάζεται. Αν πάνε, πολύ το άλλα, ένα μυρό δελίσα το φτύνει, δεν το ανέχεσαι, δεν τρώγεται πάλι. Ούτε, ούτε η απουσία, ούτε η υπερβολή, ούτε έλλειψης, ούτε υπερβολή. Ο λόγος πρέπει να είναι λόγος με διάκριση. Με προσοχή. Ε, λόγος ο οποίος έχει χαλινό. Πριν βγει από το στόμα μας πρέπει να, ο ονούς ο κυβερνήτης νους να τον παρακολουθεί. Όταν έχουμε αυτή την πίεση τότε πρέπει να τη Πολύ ωφελεί αυτό το πράγμα. Να θίστασαι εις το του λόγου ο οποίος κινείται να τον αδελφού σου. Και έτσι θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν δεν πάλι... Σου έφυγε τώρα και τον έπιδινε στον άλλον, ας πούμε. Του είπες, ε, άνοιξες το στόμα σου και ό,τι είχε να στο είπες. Ήστερα τι γίνεται τώρα, πώς θα μαζεύουμε αυτά όλα πίσω, πώς θεραπεύουμε το κακό. Η πρακτική του μορφή είναι, εάν πράγματι ε, κατευθείαν, ας πούμε, ε, λαλείς κακά στον άλλον άνθρωπο, το πιο καλό είναι ο άνθρωπο να ζητήσει κατευθείαν συγνώμη από τον άλλον. Λοιπόν, συγχώρεσαι με, σου μίλησε άσχημα, είπα λόγια περιτά. Εάν ο άλλο άνθρωπο όμω δεν τον κατάλαβε ή δεν το άκουσε, θα είναι τεράστιο σφάλμα να πάνε να του πει: Ξέρει, ε, χτε α πούμε που ήμουν σε ένα σπίτι, ε, κατηγόρησαι. Και ο άλλο τα καλακαθούμενα να. και να πάνε να του γεμίσει με λογισμού ε, από πάνω μέχρι κάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ε, όταν, πούμε, ο άλλος δεν έχει γνώση του ολιστήματος σου, του γλωσσικού ολιστήματο, καλύτερα να μετανοείς ενώπιον του Θεού και να το εξομολογείσαι, να αγωνίζεσαι, να προσέχεις, να, να πενθείς για αυτή την πτώση σου αλλά μην βάλεις τον άλλον αδερφό σου, πούμε, σε αυτήν την ταλαιπωρία. Ε, διότι είναι γεγονός ότι πράγματι «εί της εν λόγω ου πταίει, ούτως τέλειος αν είναι. Πράγματι, αυτός που είναι δε φταίει στον λόγο του, αυτός είναι τέλειος. Ποιο είναι τέλειος, δυστυχώς, όλοι μας. Κάποια στιγμή, ε, τον έλεγχο. Ένα, ένας, πέρα από την επιπολαιότητα μας και την κουφότητα μας, που είμαστε κούφχοι, και λέμε λόγια πολλά, ένα άλλο παράγοντας, που ε, έχω παρατηρήσει, είναι, ε, που βλάφτει αυτόν τον αγώνα, είναι η κούραση. Όταν ο άνθρωπο κουραστεί πολύ, δεν μπορεί αυτόν του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε μια δυνατή πνευματική ζωή, να πούμε από εμά, να προσέχουμε να μην φτάνουμε στα όρια της κόπωσης. Γιατί ε, έλεγε να σα κοιτήσει το Αγιονόρο: Μπορεί να βαστάζω 100 κιλά φορτίο. Να φόρτω μου πάνω, ξέρω εγώ, ε, 100 κιλά πράγματα. 5 ένα, πέντε, άλλο, δέκα, ένα, είκοσι, άλλο, όλα αυτά φορτώνομαι και τα κρατάω. Έρχεται ώρα όμω που μισό κιλό να μου δώσει σε ένα γραμμάριο έθαν τέξο. Ή όπω λέει εκείνη η παροιμία: οτι το ποτήρι ή το βαρέλι γεμίσει, αλλά με μια σταγόνα μπορεί να ξεχυλήσει μπορεί να γεμίσει με κουβάδες ολόκληρου νερό, αλλά τέτα σταγόνα παραπάνω της Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, αυτό το λέω γιατί επειδή η ζωή όλων μας μέσα στον κόσμο είναι αχώδης, έτσι δηλαδή ε, είμαστε σε ένα των, ας πούμε, κυνηγητών, του χρόνου, των πραγμάτων, των υποθέσεων, των ευθυνών μας. Ε, τα πράγματα που δεν πάνε καλά, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Και πιεζόμαστε, πιεζόμαστε, πιεζόμαστε. Κουραζόμαστε ψυχικά, κουραζόμαστε πνευματικά και σωματικά και σωματικά ακόμα. Και έρχεται η ώρα που πάμε σπίτι μας ή ξέρω εγώ. Βρίσκεται κάποιο και τον παίρνει ο χάρος που λέμε. Ήταν τυχερό του. Ε, ενώ άλλε φορέ αντέχαμε, ξέρω εγώ, μα πριν μα πει ακόμα κάτι, τον κάναμε λιώμα. Σαν τον οδοστροτήρα που πέρασε πάνω του. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, να μην φτάνουμε μέχρι εκεί. Ή μέσα στο γάμο, μέσα στη, στη Βλέπεις ότι ο άλλος άνθρωπος είναι κουρασμένος. Έτσι, ήρθε τώρα που τη δουλειάζει. Είναι κουρασμένος ψυχικά και σωματικά. Μην τον προκαλέσεις. Δεν έχει υπομονή να σου απαντήσει. Δεν έχει κουράγιο να σου απαντήσει. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Σπίτι μας, ε, πώς να πούμε... Σε δίνω με σπίτι μα, ενώ στη δουλειά μα τι θα παναβρήσω προϊστάμενο μου, και να θέλω δεν μπορώ, υπάλληλό ε, μου ή τον πελάτη προϊστάμενο, ξέρω εγώ, ή τον υπάλληλο μου, ή το, το, τον πελάτη μα, α ε, Μου λέγε κάποτε κάποιο, κάποια κοπέλα η οποία πουλούσε μπαπούτσα και λέει: ε, Μπορεί να στο, στο κατάστημα αυτοκινητοποιήσουν 200 γυναίκε να φορήσουν που 100 ζευγάρια πούμε, κάθε 9, λέω να με τώρα. Και με το χαμόγελο μου, με την υπομονή μου, ευχαρίστω, ξέρω εγώ, ε, δοκιμάστε και αυτό, δοκιμάζετε, το, πατά πάνω κάτω, Ωε είναι καλό, βγάλτε το, μέσα σακούλα, μέσα στο κουτί, άλλον, άλλον, άλλον, άλλον κατεβάσουμε τα παπούτσια. Και έχω υπομονή και ανέχομαι. Και πάω σπίτι μου, α πούμε, και δεν ανέχομαι το μωρό μου το οποίο θέλει να φορεί τι παντόφλε του, α πούμε. Δεν το ανέχομαι. Και μόνο μου πει, ξέρω εγώ, τι παντόφλε πάνω του ή τον σύζυγο ο οποιοδήποτε, γιατί όλη αυτή η το στο σπίτι ο άνθρωπος κουραση μαζευεται στο σπιτι είναι πιο ελεύθερος, ε, ξεσπά. Αυτό να το ξέρουμε και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Ποτέ όταν είμαστε κουρασμένοι να μην, ε, να μην εκφραζόμαστε. Ο άνθρωπος όταν είναι κουρασμένος ή λυπημένο ή χαρούμενος πολύ, δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις, ούτε να λέει πολλα λόγια. Γιατί και τα δυο δεν είναι πραγματικά. Είναι ένα, ε, αν, εάν μεν είναι ενθουσιασμένο και χαρούμενος και τα λοιπά θα πει μεγάλα πράγματα τα οποία εσένα θα κάνει. Εάν δεν είναι κουρασμένος, θα πει βαριά πράγματα για τα οποία εσένα να μετανιώσει. Και εμείς να είμαστε προσεκτικοί να μην φτάνουμε στα όρια. Η κούραση, η κόποση και η ψυχική και η σωματική για τα δικά μα μέτρα, δεν λέω για του μεγάλου πατέρε του ασκητέ που αυτοί ήταν α πούμε, και έφταναν και ξεπερνούσαν, σπάζαν και το φράγμα τη κόποση και του ήχου που κάνουν τα αεροπλάνα, πούμε, όχι για αυτού, αλλά για μα πράγματι ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην φτάνουμε στα όρια μα. Γιατί θα φτάσει στα όρια σου, τότε θα πει και θα κάνει πράγματα για τα οποία ύστερα θα μετανιώσεις. Σίγουρο είναι αυτό. Δηλαδή είναι κακό σύμβουλος η κόπωσης. Ιδίω όταν ο άνθρωπος ε, θε, έχει να κάνει με, με, με συμπεριφορά, με λόγια, με ανάγκη να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί. Και αυτό έχει επιπτώσεις και στην πνευματική μας ζωή. Ε, η πνευματική ζωή, ας πούμε, η οποία αφορά όλη μα τη ζωή, ε, μπορεί πραγματικά να, να βλαφτεί και από τέτοιες περιπτώσεις ακόμα. Γι' αυτό είναι καλό ο άνθρωπος να προσέχει. Αυτός λοιπόν που νομίζει ότι είναι θρησκός, ότι είναι ευλαβής, ότι αγαπά τον Θεό κτλ, ε, Είναι άνθρωπος που χαλιναγωγεί τη γλώσσα του και αυτός που δεν τη χαλιναγωγεί αλλά απατά την καρδία του. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος. Απατά τον εαυτό του ότι είναι ευλαβής. Αυτό είναι μάτια η θρησκεία. Είναι βαρύς λόγος. Δηλαδή η θρησκεία η Εκκλησία, ε, η σχέση του με τον Θεό, δεν τον σε καθόλου. Πολλές φορές όλοι μας, ερχόμαστε σε αυτό το, το πολύ έτσι τραγικό συμπέρασμα και λέμε, τούτος άνθρωπος ε, κατάλαβε καμιά φορά το Θεό, τη θρησκεία, το Ευαγγέλιο. Θεσκεύασε κάνα φορά το Ευαγγέλιο. Το διαβάζει κάθε μέρα και το ακούει κάθε μέρα. Αλλά το κατάλαβε ποτέ. Όταν το βλέπεις πως πώς συμπεριφέρεται, πως μιλά, πως εύκολος είναι ξέρω εγώ, στο να λέει πράγματα τα οποία είναι παράλογα, πνευματικά, ρε, υπερφύαλα, εγωιστικά, κμειδενίζει τους άλλους, κατακαιραυνώνει τους άλλους, δεν έχει, ξέρω εγώ με το παραμικρό, γίνεται θηρίο, ας πούμε. Πράγματι, διαρωτάς σε αυτόν τον άνθρωπο, έγινε καμιά αλλαγή μέσα του. Αφού το βλέπεις ότι μόλι του είναι σαν τη γάτα που πάντα να σε φάει. Ε, όσοι το χαϊδεύει και τον επενεί και του λέει λόγια καλά και τι καλά που είσαι και τι καλο άνθρωπος που είσαι και την καλή κομπέλα που είσαι και τα λοιπά, ναι πράγματι, είναι ωραία, ξέρω. Μόλις λίγο γίνει κάτι που δεν του άρεσε ή κάτι ξέρω που τον έθιξε ή κάτι που κατά τη γνώμη του, ας πούμε, είναι, δεν είναι έτσι όπου είστε θέλετε, αμέσως τα νύχια έξω πάνε να σου τα μάτια σου. Και στερά διαρωτάς, και στον εαυτό μας, την το, το κάνουμε και εμείς ήδη. Αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή η σχέση μα με τον Χριστό, πού μας οδήγησε τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιος είναι ο καρπός. Και για να πάμε σε αυτό που γιορτάζουμε για αυτές τις μέρες, έτσι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ανακαινίζει τον άνθρωπο και βλέπεις τον άνθρωπο, ο οποίο τίποτα. Δηλαδή τελικά πού είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή η φλιαρία όλη, το ακατάσχετο. Κάποτε λέει ένας αβάς, νεαρούς, μοναχούς, ένα σαββά, έβλεπε κάποιου νεαρού μοναχού που κάτσαν σε έναν τόπο και μιλούσαν και γελούσαν ανά διάφορα και έκλαιγε. Τι, τι κλαίει, Σαββά, γιατί κλαίει, Λέει, είπα, αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν μέσα στην καρδιά του, άραγε. Δηλαδή, δεν, δεν κατάλαβαν τους σκοπό του, δεν κατάλαβαν τι, τι γίνεται, α πούμε, και με τόση ευκολία ε, φλιαρούν και. Ε, δεν συμμαζεύονται και δεν κάνουν κάτι το πνευματικό μέσα του. Ε, δηλαδή είναι πράγματι, πράγματι ε, ένα μεγάλο χαθρεύτη τη γλώσσα μας. Ένα πολύ μεγάλος χαθρεύτη τη γλώσσα Και ξέρετε, δεν είναι, είναι και πνευματική εργασία κάτι, αλλά είναι και μια συνήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν κακομάθει κανεί να μιλά με εγωισμό, να μιλά α πούμε και να τον του. Και να λέει εγώ έτσι και εγώ το άλλο και εγώ το άλλο και να προβάλλει τον εαυτό του. ή να μηδενίσει του άλλου ανθρώπου. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ότι κάνει κακό, γιατί συνήθισε με αυτόν τον τρόπο, ή απέχει την κακή συνήθεια από το περιβάλλον του, αλλά βλάφτει τον εαυτό του και δημιουργεί προβλήματα, χωρί να το καταλαβαίνει. Πολλέ φορέ είδα, ε, κυρίω με στι οικογένειε, κυρίω στι οι σχέσεις των παιδιών με του γονεί του. Παιδιά τα οποία έχουν τραύματα από τους γονείς γιατί λέει ο πατέρας μου συνέχεια πούμε, με ειρωνεύεται, με εκμυδενίζει ξέρω εγώ ότι κάνει ας πούμε το μειώνει ε, μου συμπεριφέρεται άσχημα και μετά βλέπεις τον, τον πατέρα ή την μητέρα πούμε, και βλέπεις ότι είναι καλός άνθρωπος δεν έχει κακή διάθεση αλλά δυστυχώς δεν έμαθε να μιλά καλά δεν έμαθε να συμπεριφέρεται καλά και ενώ θέλει να δώσει στο παιδί του ένα στήριγμα, ένα χαϊδέμα ας πούμε αντί να το χαδεύσει ο κροτσά είναι όπως το, όπως το γαϊδουράκι που επίσης τα γενέθλια ας πούμε εκείνε που ε, χορεύανε άνθρωποι είπε να χορεύσει εκείνον εντάξει σε κροτσές τους διάλυσε όλους ε, έτσι ξέρει επίγεται αυτό να διασκεδάσει να κάνει τα, όπως κάναν πούμε έτσι. αλλά έτσι έμαθα. Είναι μεγάλη υπόθεση πως θα μάθεις. Έχει σημασία πραγματικά, το μαθαίνει αυτό το πράγμα κανεί. Μαθαίνεις, ας πούμε, τον τρόπο των καλών. Να μιλάς με γλυκύρυτα, να μιλάς με προσεκτικά. Να μην είσαι περίεργο, να θέλεις να μάθεις από τον άλλον πράγματα. α πούμε. Ή να μιλάς με έπαση, έπαρση. να το συνέχεια να κομπάζεις για τον εαυτό σου. Και να, μια από την άλλη, ξέρω να... Να εμφανίζουν αυτός σου συνέχεια, πούμε, και να κάνεις πράγματα, και, και τα, εγώ, τα άρρωστα, τα κατάσχετα, τα οποία είναι, είναι συμπλέγματα φοβερά μέσα μας. Φοβερά συμπλέγματα μέσα μας. Ε, και τα οποία βγαίνουν έξω και χαλούν και εμάς, χαλούν και τους άλλους ανθρώπους. Μήπως όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και μέσα στις οικογένειε σήμερα και μεταξύ μα κατά το μέγα μέρος, δεν είναι από τα λόγια μα, από τη συμπεριφορά μα. Βλέπει σε ένα σπίτι που οι γονεί μιλούν καλά, μιλούν όμορφα, μιλούν σωστά. Και τα παιδιά του μαθαίνουν. Βέβαια έχουν δώσει επιδράσει που τα παιδιά σήμερα και από τα σχολεία και από τι τηλεοράσει που Τέλος πάντων. Αλλά α είναι. Μένει ο καλό σπόρο από του γονεί. Ενώ βλέπει το αντίθετο, α ας... πούμε. Όταν μέσα στο σπίτι ε, βλέπουν και ακούουν και μιλούν άσχημα και μιλούν με τρόπο. Βάρβαρο, την τρόπο να σμάξεις τον τρόπο μου που δεν είναι ωραίος, ας πούμε, και το μωρό θα μάθει να μιλάει έτσι. Βλέπεις παιδάκια μικρά τα οποία είναι σαν τα αγγελούχια και μόλι πανεξουστώνουν του μιλά άσχημα το μωρόν εκείνο. Ενώ είναι μικρό, είναι εκφίσης, η ψυχή του είναι πολύ ωραία, ας πούμε. να ένα άσχημα, 200 έμαθε Ξέρετε, αυτό το είδα και στις οικογένειες τι αρχικές τα οποία είναι που έχουμε στον κόσμο αλλά και στις πνευματικέ οικογένειε. Θυμούμε στο Άγιον Όρος που ήμουν που εκεί που στην έρημο που ήταν καλύβες και συνοδείες μικρές μικρές μικρές και ξέραμε ότι αυτή η συνοδεία με αυτών των ανθρώπων είναι άνθρωποι πούμε, στον λόγο τους και πραγματικά βλέπες οι γέροντες, οι μεσηηλικοί, οι νεότεροι, οι αρκάροι, οι δόκιμοι, Άνθρωποι ευγενεί, άνθρωποι ε, πότι και να οι καμνές δεν θα τους έβγαζες κακό λόγο από το στόμα. Δεν θα ερωτήσαν τίποτα, ας πούμε. Θυμάμαι μια φορά σας πω έτσι μια ιστορία για να σας ξεχουράσωτε λίγο. Όταν ε, είμαστε στο Αγιονόρος και κάποια στιγμή ο Γέροντας είχαμε, είχε αποφασίσει μαζί με τους αδελφούς ότι θα ε, φεύγανε από το μοναστήρι που και θα πηγαίναμε στην έρημο, στη Σκήτη. Ε, και είμαστε πολλοί, είμαστε κάπου 18-20 μοναχοί. Ήρθαμε να πάμε να δούμε διάφορα κελιά ή συγχαστήρια του Αγίου Όρου, για να έβρουμε ποιο μα και ποιο είναι το κατάλληλο για να πάμε. Φιλοξενηθήκαμε σε μια συνοδεία κάποιων πατέρων, οι οποίοι είχαν ένα αγροτικό αυτοκίνητο έτσι ψηλό σαν τρακτέρ που μπορούσε να πάει μέσα στο Αγίου να, να βρούμε το κελί που μα έκανε. Μείναμε κοντά σε αυτού του ανθρώπου τέσσερι πέντε μέρε, και κάθε μέρα μα έπαιρναν δεξιά-αριστερά κανένας δεν μας ερώτησε τι θέλετε και πού θα πάτε και για ποιο λόγο θα φύγετε από το μοναστήρι σας. Και, ξέρω εγώ, μια, μια, μια ερώτηση περιέργειας. Τους λέγαμε, πάτε σήμερα πάρε μας εδώ. Ήταν παρό μαζί μας, άκουδε, όχι είναι μικρό, όχι είναι λίγο, ξέρω, εγώ, λέγαμε, τα δικά μας. Κανένας δεν μας ρώτησε αυτό το πράγμα. Μετά σε κάποια στιγμή Έγινε μια κουβέντα το βράδυ εκεί στο δίπνο, Α πούμε, που έπρεπε να, να κι αυτοί οι κανονικές ηθίκε, α να, να μάθουν κάτι, να ρωτήσουν. Ξέρω εγώ, μα τι έγινε τέλο πάντων, γιατί φεύγετε, γιατί θα πάτε αλλού, ε, ή πόσοι είστε, ή τι θα κάνετε, ξέρω εγώ. Έβλεπε τίποτα, απολύτω τίποτα. Και αυτή η σειρά η καλή ήταν γιατί ο Γέροντα ήταν προσεκτικός, του έδωσε στον. Με τα γενέστερου και άλλο του άλλου και του άλλου. Έτσι συμβαίνει και στα σπίτια μα. Εάν οι γονεί είναι προσεκτικοί άνθρωποι και δεν κατηγορούν, δεν βρίζουν, δεν μιλούν άσχημα, δεν είναι βαρύστοι το λόγο του, δεν είναι απότομοι, δεν είναι σκληροί, το μεταδίδουν και στα παιδιά του και το παιδί στο άλλο παιδί και πάει αυτό το πράγμα. Και μαθαίνει ότι στο σπίτι μα δεν λέμε αυτά τα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι και θέμα συνήθεια πέρα από τον πνευματικό αγώνα, πέρα από την χάρη που ε, λειτουργεί, πέρα από τον διάβολο που πολεμά, είναι και θέμα συνήθεια. Να το βάλεις, να το προσέξεις, ότι θα είσαι προσεκτικός σε αυτό που θα πεις και στο πώς θα το πεις. Είχαμε περιπτώσει κάποιο μοναχό που λέμε αυτό ο μοναχός δεν κατακρίνει ποτέ. Και επίτηδες, πριν έρθει, ξέρω εγώ το βλέπω και το κοντά μας, είμαστε μια παρέα, ας πούμε, εκεί... Οι ε, μοναχούς λέμε, να δούμε αν τον καταφέρομαι να κατακρίνει. Έρχονταν εκεί και αρχίζαμε μη, να λέμε, ξέρεις, του θα δε έτσι, αυτά... Για, για να δούμε αν θα τον καταφέρομε, να του φύγει μια λέξη ή μια, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, μια κλίσης προς την κατάκριση. Τίποτα. Λέβαια, έφευγε έτσι σαν το ψάρι, βριστρούσε και δεν, δεν έπιάνε του. Διότι πρόσεχε, διότι έμαθε να μην αναπαύεται ή Στην κατάκριση, ή στο κουτσομπολιό, ή στην πολυλογία, ή στην ευτραπεία. Εφτρα, ναι, ενώ έχει άλλου ανθρώπου που δυστυχώς είμαστε τόσο πρόθυμοι, μα τόσο πρόθυμοι, που κι ακάλεστοι ακόμα μα τι μέσα. Ε, μπορεί να μιλούν δυο ας πούμε και χωρί να μα προσκαλέσουν. Σαχ, παιδαγόμαστε με στη μέση του. Κι α πελάτε, φεύγουμε κιόλα αριστερά. Του διαλέμε κι και εμείς ακόμα μιλούμε. Ε, όπου έτσι, δηλαδή, όπου είναι δύο-τρει άνθρωποι μαζεμένοι, εκεί είμαι κι εγώ εν μέσω αυτό, λέει, κατά ε, αντιπαραβολή να πούμε το κείμενο. Αυτού λοιπόν του ανθρώπου, πράγματι η, η θρησκεία κατέστη ματέα. Δεν εθεραπεύτηκε. Δεν έβαλε πνευματική εργασία. Δεν εκίνησε τον εαυτό του σε εργασία πνευματική. Μπαίνει, βγαίνει και τα πράγματα είναι τα ίδια. Σαν κάποιον, α πούμε, ο οποίο έχει ένα πολύτιμο θησαυρό, αλλά δεν ξέρει να το αξιοποιήσει. Έχει ένα, ένα σπουδαίο μηχάνημα στα χέρια του, που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρει να τα δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει γη, αγαθά, ένα ωραίο χωράφι, αλλά δεν το καλλιέργει. Φτιάξε του κάνει το χωράφι. Μπορεί να είναι καλό, αλλά είναι καλλιέργειο, είναι χέρσο. Δεν βγάζει τίποτα. Και φαίνεται αυτό και είναι, είναι κρίμα, ξέρετε, γιατί εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτό το πούμε έτσι, που συχνάζουμε στην Εκκλησία, πάμε, εγώ, να ακούσουμε μια ομιλία, μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, κρινόμαστε από τα λόγια μας. Και μας κρίνουν οι εκτό Εκκλησίας άνθρωποι, οι άνθρωποι που, ας πούμε, ε, παρατηρούν να δω, ξέρω, τι γίνεται Εκκλησία, πούμε, τι άνθρωποι είναι τούτοι που είναι μέσα, α πούμε. Ή έρχεται, ξέρω εγώ, για πρώτη φορά να δει και μα βλέπει να είμαστε ακατάσχετοι άνθρωποι στην κατάκριση, στο κουτσομπολιόν, στα σχόλια στην ηρωνία. Στην ηρωνία που σφάζει τον άλλον άνθρωπο, α Είστε, ξέρω εγώ, στην εγωπάθεια που εκδηλώνεται με του λόγου, τους, τους εγωπαθεί όρου. Και γι, γίνεται αυτή η συμπεριφορά μα αιτία να σκανδαλίζονται και οι άλλοι άνθρωποι και να πούμε ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία τόσο είναι εύκολα πούμε, και μιλούν με αυτόν τον τρόπο και εκφράζονται και ασχολούνται, και τότε μήπως είναι ματέα άρα η Εκκλησία. Δηλαδή, τι ωφαίρεσαι στην Εκκλησία πούμε, στο τέλος. Δηλαδή δεν φτάνει που βλάχτουμε του σε αυτούς μας αλλά με την κακή εικόνα που παρουσιάζουν προ τα έξω και είναι αυτή που φαίνεται. Τώρα μου πει. Εσωτερικά μπορεί να είμαι άλλος άνθρωπος, μπορεί ξέρω εγώ να μετανοώ, ναι, είναι ωραία, μπορεί όλα αυτά που λέει. Αλλά ο άλλος δεν βλέπει τι είχες μες την καρδιά σου, βλέπει και μου με το στόμα σου. Έλα τώρα, βρες το μετά και βγάχτω αυτό που είπε είπες μέσα σου, που του είπες ας πούμε. Που εξεφούρνησες εκείνη την ώρα και ο άλλος το πήρε και τελειώσε πούμε και αποτελειώθηκε να πούμε ουσιαστικά. Γι' αυτό νομίζω ότι εδώ ο Απόστολος λέγει ότι είναι ματέα η θρησκεία σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί έπρεπε αυτός που ζει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο να έχει και τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου και αν δεν έχουμε καρπούς τουλάχιστον έχουμε μετάνοια και ξέρετε ο άνθρωπος που μετανοεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη να ασχολείται με τους άλλους γιατί τι να πει για τον άλλον άνθρωπο αφού εσύ βλέπει τον εαυτό σου και ασκεί τον εαυτό σου που είναι γεμάτο ε, λάθη και γεμάτο ε, τραύματα και γεμάτο ε, ατέλειε. Ε, Έχει όρεξη να πει για τον άλλον, αφού εσύ είσαι χειρότερο από εκείνο. Εάν το καταλάβει για να μετανοήσει όμω σημαίνει το κατάλαβε. Και αφού το κατάλαβε, άρα δεν μπορεί να κρίνει τον άλλον. Από τη στιγμή που τον κρίνει, σημαίνει ότι δεν το καταλάβει τον εαυτό σου. Και από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να μετανοήσει. Μετανοεί μόνο αυτό ο οποίο καταλαβαίνει τον εαυτό του. Μόνο αυτό μετανοεί. Γι' αυτό λέγει κάπου οι πατέρε, α πούμε, ότι ο άνθρωπο μοιάζει με κάποιον ο οποίο έχει έναν πεθαμένο σπίτι του, α πούμε. Και θρυνεί τον πεθαμένο, είναι μέσα στο σπίτι είναι μέσα στο δωμάτιο, ε, Όταν έχει τέτοιο κακό μέσω στο σπίτι σου, έχει όρεξη να ασχοληθεί, αλλά σου που ξέρεις, ο γείτονα έκαμε έτσι, οι γειτόνισσε έκανε το άλλο. Δεν έχω εγώ το βάσινα μου τώρα, τον πόνο μου, τον πεθαμένο εδώ, και, να κοιτάξω την γειτόνισσα. Δεν το κάνει. Γιατί έχει σοβαρότερο έργο, έχει πόνο μεγάλο. Έχει μπροστά σου έναν πεθαμένο που είναι δικό σου. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπο ο οποίο βλέπει τον εαυτό του νεκρό μέσα στην αμαυτεία. Βλέπει τα, τα λάθη του, τα προβλήματα του. Και θρυνεί και πονά για αυτό το πράγμα. Μα αν πονά πραγματικά τότε δεν κατακρίνει τον άλλον άνθρωπο. Τότε δεν σχολιάζει τον άλλον, τότε δεν ασχολείται με τον άλλον. Όχι με την Κιακήνια δεν ασχολούμαι γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αλλά γιατί έχω τον πόνο, ας πούμε, και ο άλλο είναι πολύ καλύτερα από μένα. Ότι και να κάνει, είναι πολύ λιγότερο από αυτό το οποία έχω κάνει εγώ. Άρα δεν μπορώ να τον κρίνω τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον μειώσω. Γι' αυτό ε, είναι αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Εάν η, η εκκλησία σε σένα ήταν πράγματι ε, σωστή η σχέση σου μαζί της, τότε σημαίνει ότι ε, άρχισε να εργάζεσαι πνευματικά, να καλλιναγωγήσεις τη γλώσσα σου, να προσέγεις τον εαυτό σου, να είδε τα δικά σου προβλήματα, τα δικά σου τραύματα, να μην κρίνεις και κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο, γιατί έχεις δικό σου υλικό να ασχοληθεί. Εάν για σένα η εκκλησία ήταν κάτι το πολύ επιφανειακό, τότε έχει όρεξη να κάνει πολλά άλλα, και να λες πολλά άλλα, τα οποία βέβαια τέλος τι αποδεικνύω, ότι ε, Ματέος έτρεχες και δεν έκαμες τίποτε. Σαν κάποιο που εργάζεται όλη μέρα και δεν πληρώνεται ή πληρώνεται με κάρπικα νομίσματα. Επήρε ένα σωρό χαρτιά, αλλά είναι κάρπικα. Δεν έχουν αξία. Έκαμε, έτρεξες, έκαμες ε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, όπως πολλοί που τρέχουν σε διάφορα εργασίες πνευματικέ αλλά τους αρέσει, πούμε, και λίγο ε, άλλα, ξέρω εγω, εγωισμός και ξέρω εγώ πράγματα και νοθεύουν την, τον καρπό του, του Θεού που θα τους δώσει. Παίρνεις μεν, ε, ξέρω εγώ, 50 λίρες, αλλά είναι εκείνες που παίζουν αγορά και είναι κάρπικα, δεν έχουν καμιά αναξία Είναι, Ματία, λοιπόν, η σχέση μας με τον Θεό και με τη θρησκεία, εάν η γλώσσα μας είναι χωρίς χαλινόν που σημαίνει ότι προδίδει την απουσία της πνευματική εργασίας, προδίδει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανοήσε, δεν καταλάβει τον εαυτό του, δεν εργάστηκε μέσα του, δεν έβανε καλό υλικό μέσα του, γι' αυτό και εξωτερικεύει από, το, από, το, από την κενότητα της καρδιάς του, βγάζει εξωτερικά και λέει όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία λέει καθημερινά. Νομίζω εδώ να σταματήσουμε, απλώς θέλω δύο πράγματα να σας πω. Καταρχάς ε, είναι Ιούνιος Πήρατε ήδη; <laughs> και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε και να ξεκουραστείτε κι εσείς και να σιωπήσω κι εγώ λίγο αφού μίλησα περί σιωπής να μην εφαρμόσω αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ο Ανέστητος Άνθρωπος λέει διαποληλογίας τη σιωπή να κομιάζει Με τα πολλά του λόγια μιλούσε για τη σιωπή. Κι εγώ μια ώρα μιλούσα σε, μιλού για σιωπή. Οπότε επειδή την ερχόμενη... Τη, μετά από 15 μέρες που είναι Τετάρτη θα σας πω τι έχουμε. Γι' αυτό νομίζω ε, αυτή η συνάντηση μας σήμερα να είναι και η τελευταία μας. Δεν ξέρουμε βέβαια αν για όλη μα τη ζωή αλλά τουλάχιστον θα ξαναρχίσουμε το Σεπτέμβριο την πρώτη Τετάρτη μετά την ύψωση του τιμίου Σταυρού. Ε, να σας πω ποια θα είναι. Η ορτήνης ύψώσεις του τιμίου Σταυρού είναι 14 Σεπτεμβρίου ημέρα ημέρα Τρίτη. Λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάχτη θα έχουμε εδώ τη συνάντησή μας. Πρώτα ο Θεός. Εμείς λοιπόν θα ευχηθούμε τώρα σε όλους σας να έχετε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπέ, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον τον κόσμο, σημειωθεί το ευφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών προς των εντολών Πρεσβείες της Παναχάτου Σου και πάνω Σου Τον Αγίον. Αμήν. των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Εμένα με συγχωρείτε γιατί θα τρέξω να φύγω, γιατί πρέπει να είμαι, έπρεπε να ήμουν δηλαδή εδώ και ώρα κάπου αλλού σε μια εκδήλωση.